Άρχεται να ανοίξει και, και διαβάσει ένα βιβλίο. Κανένα απέτα του ζε καινοτόμισε, και κανένα απέτα του ζε επηρεαστείτικά τον κόσμο. Η επανάσταση πίθαζε πάντοτε από σπουδαία μυαλά, όπω το λέω. Λαράκο, άντε... να σε καλά. Σε ευχαριστώ για αυτήν όλη τη σειρά κλεισέ που μα μεταφέρει. Να σε καλά, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε. Γεια. Ναι. Ναι, στη λεπέλη! Ποιο, ποιο, ποιο, ο Μαλάκα, ο Μαλάκα, Γεια λέγε Μήπως ήξερα που oy, oy, oy, oy. δεν το σηκώνω Όχι, όχι, δεν το πας εσένα Ναι, ναι, που το, σε άλλον το πες για μένα όμως Λοιπόν, μια παραγγελία για την παρασκευή μπορώ. Μπορείς, πώ δεν μπορεί και θα στη βάλω. Γράψε. Πή τα γύρω από όλα, χωρί μνημόνιο, με έξτρα αντίμετρα. Και έχει ομόρφ. Καλό ήταν. Φολταστικό, Πορταστικός. γιατί στο σηκώνα σου και το σε άλλου. Έλα, ακούς μια ακόμα ερώτηση και κλείνω. Τη Λουκάρε, φίλε, ποιο την πληρώνει, εσύ που ξέρει τώρα, αλήθεια μου. λεφτά χρόνια έχει λεφτά. Πέρα. Ντροπή είναι καθηγήτρια. Ναι. Όχι στον μακρόν το σατανά! Όχι στον μακρόν το σατανά! Πέρασα χθες από το Σύνταγμα. Πέρασα αν αμέτρησα μου Δεν είναι έτσι ακριβώς αλλά θα το φέρω στα μέτρα. Λέγε. Πέρα... Από εκεί λοιπόν, kiedy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 Ο πλανήτη είναι καλός άνθρωπο, μου λέει κύριε, κυρία. Είναι πολύ καλό άνθρωπο. Λέω τι κάνει και είναι καλό άνθρωπο. Και μου λέει μια τρίτη κυρία, μου λέει δίπλα. Γαμάι τη γρία, μου λέει κύριε, κυρία. τις τη Α, δεν είναι Α, λίγο. Είναι, είναι καλό άνθρωπο. Είναι θετικό στοιχείο. Ε, πώς δεν είναι θετικό. Οι γριάδε τι μέρε μα σπανίζουν. Δεν είναι λίγο. Εκτιμάται. Όχι. Oh. Λοιπόν, επειδή ε, ο ένα είναι κλαπ και όλοι ο άλλο είναι σμίθ, εγώ είμαι εδώ για να σα λέω τα θετικά, εντάξει. Τα θετικά θα τα πει η Σιριζέα, δεν νομίζω. Θετικό και Σίριζα δεν πάει μαζί, κάτι προτεύει. Λοιπόν, άκου να σου πω, Μανάρι μου, ε, για δέκατη μέρα το χρηματιστήριο πάει πολύ καλά και με πολύ καλού τζίρου. Νατά, ah, νατά, Τσίπρα, τσίπρα σα τα έλεγα εγώ. Δεν καταστρέφεται λοιπόν η εικόνα. Νάτα, νάτα α, πρώτη φορά α, μνημονιακή αριστερά <χει> και αποδίδει, νατά. <νάτα>, Βιαζόσαστα, <χει> <χει> νατά. Τσίπρα, πόσα μαγαζιά ανοίξανε σήμερα, πε μου. Πόσα μαγαζιά. Ναι, Θα πούμε και για την πραγματική οικονομία. Θα πούμε ή μόνο το χρηματιστήριο, για πε. Όχι, θα πούμε και για την πραγματική οικονομία. Ωραία, πάμε πόσα μαγαζιά σήμερα! Έλα! Έλα, <σχε> παιδιά! Πώ ανέρχη βρήκανε δουλειά! <σχε> πάμε! <σχε> <σχε> πάμε! <Đ> θα μιλήσουμε. Μιλάμε, δεν μιλάμε. Μιλά, δεν μου όχι μιλάει. Αφού αυτό που <σχε> θα πει <σχε> εσύ το ξέρω μαγαπου να το ακούμε από τον ξανακόπλο κάθε μέρα. Να ακούσω τον ξανακόπλο. Και γιατί δεν το ξεππαρτικό, δεν θα έλεγχο. Δεν ξαπατικό μουιο να κούμε, θέλω να σα ταράξω. Υπάρχει και φίλτρο αυτό που λέγεται ζωή φίλο. Όχι αυτό που βλέπω το λέω το αμάστο. Δεν ξέρει πού να σου εξηγώ.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 Ο Βαγγέλης από τον Πανιόνιο είμαι. Δεν θα λες τον Πανιόνιο. Θα λες τον Πανιόνιο, για να συγνώμαστε. Λοιπόν, θα για σύντροφο, καταρχάς και κατά δεύτερον μια ανακοίνωση για την Παρασκευή μπορούμε να πούμε για την αιμοδοσία. Για πες. Λοιπόν, τη Σαββάτο 13 του μήνα στο του Πανιόνιου, θα 22η από τις 11 η ώρα το πρωί to σαν Θα μου κάνει μια χάρη σε παρακαλώ. Τι. Επειδή έχει ο σύζυγο γενέθλια και θέλω να του κάνω Άμωρα μια χάρη. Άγιο ρε με το χέρι σου, Συζυγουλίνη. Γλυκό, Συζυγουλίνη, γλυκό. μου. Ταύρο, Ταύρο κιόλα. Ταύρο. Όχι το, το κέρατο, σίγουρο. Ναι, δεν μου λε. Άκου, θέλω να. Επειδή νευριάζει πάρα πολύ, όταν ακούσει δύο-τρει φορέ γκομπά, κυρία Μέρκελ, γκομπά, κύριε Σόιμπλε, αγριεύει πάρα πολύ και αρχίζει και χτυπάει το τραπέζι στο χέρι. Βάλτε το 5-6 φορέ. Του το λέω και τώρα μου θέλει. Γκομπά, μαντα Μέρκελ. Πρώτη φορά αριστερά η ελπίδα έρχεται. Go back, Mr. Schäuble. Και μετά, καπάκι, ο Schäuble ah. είναι ο καλό πολιτικό αντίπαλο. Ναι, ναι, ναι, Ναι, θα πει αυτά. Θα πει άλλα δύο-τρία ψέματα που έχει πει έτσι δυνατά. Σε ομιλία του όμω, έτσι που φωνάζει δυνατά ο Τσίπρα. Να δούμε τι θα κάνει που θα γρέψει πάρα πολύ. Θα σπάσει το σπίτι, παιδί μου. Θε να κάνει ανακαίνηση το ρεσί και τα ράζει τον άλλο, σα ξέρω. Θα δούμε, γιατί αράζεται πάρα πολύ με ομιλίε έτσι όταν λέει go back, χειραφέ. Δεν θε να σπάσει τα όταν... έπλα ο άλλο να τα βγάλει κάρτα. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Καλεί και εσύ. Τι? Έλα γεια. Go back, κυρία Μέρκελ. Πρέπει να σα πω ότι όταν γνωρίζει έναν άνθρωπο και μιλά μαζί του, είναι διαφορετικό από την εικόνα. Go back, Go back, τη Ευρώπη! Ο Σόμπλε είναι ένα πολύ σοβαρό και σεβαστό πολιτικό και αντίπαλο εντό εισαγωγικών. <μιου> αντίπαλο εντό εισαγωγικών. <μιου> Αλλά δεν παίζει μόνο του 15.000 και μία. Στραβάδια, απολύωμα, 33 χρονιά και αθητία, στραβάδια, απολίω.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 Ισούς κλαίτε. φίλος Μην Πήγαινε στο καλό Άστε στο διάλο όλοι μαζί <Τοίλωση> Όλο εμένα είναι Να πω μάθημα η δασκάλα Θα τη σφάξω σα κουνέλη Και θα βγω να παίξω μπάλα Την Παρασκευή θέλω να βάλεις αυτό που έπαιξε τώρα μόλις με τη γιαγιά που της λένε ο Καμπουράκης και λες να είμαι ο καμπουράκη. πρώτο και να το συνδυάσει με το αρσενοφόρο που κάνεις που λες ναι πάτα το τέσσερα και κάνει Ιου Ιου Ιου Με την πρώτη το πέθυγα, είναι τρομερό Κάγελα, κάγελα, κάγελα Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μπορώ να πω δύο κουβέντες στον κύριο Καμπουράκη. Για πείτε θα θα τους πω εγώ. Καλημέρα Δημητράκη. Καλημέρα και σε σένα κυρία μου. Αγάπη μου, δύο είμαι... Δύο αγώνες ιστορίας, ναι. Έλα γλυκέ μου, είμαι η Κατερίνα από, από Αθήνα. Γεια σου Κατερινάκη. Γεια σου αγάπη μου, άκουνας. Είμαι ο Καμπουράκης εγώ τώρα. Ουί, ουί, ουί, ουί. Το σηματάκι υπεύθυνο. Ναι, καρδιά μου. Εσύ είσαι ένα γέννητο, Δημητράκη μου. Είστε σχάρη μια εκπομπή την Πρωτομαγιά. Κι αγέννητο, παιδί μου, ξέρει τι γριά είμαι εγώ. Εξειντάρα πλησιάζω. Άκου σου πω, Δημητράκη μου. Εσύ είσαι ένα γέννητο, αλλά εγώ είμαι από τον Ομόλα Σιθίου. Είμαστε πατριώτε. Είπε ορισμένα πράγματα που με στεναχώρησε, Δημητράκη. Με συγχωρείτε, και εγώ ξεφεύγω καμιά φορά. Ουύυύ! Πυροσβεστική παρακαλώ Ναι αγάπη μου άκου να Τι να κάνω, Κριτικό είμαι, κανείς δεν είναι τέλειος Εγώ είμαι, βρε Κι εσύ, αε, στο κανείς με, δεν είναι τέλειος, άρα με καταλαβαίνεις να σου πω Εγώ είμαι ο καμπουράκης τώρα Ναι αγάπη μου Ε, έκανες μια ομιλία Πάρα πολύ σωστή την πρωτομαγιά Και παρέλειψες να πεις Να πεις ούτε για τους 200 Που πήραν από το χαϊδάρι Και τους εκτελέσανε στην Κεσαριανή Ούτε επί Που από την ακροναπλία Εσείς να γέννητος Ε αγέννητος την μία αγέννητος την τέρα... άλλη Τι έζησα εγώ πια έλεος τέρα... Ε στο κάτω κάτω σαν Λοιπόν Βουί, ουί, ουί, ουί. Άρα, Χάρηκα μου, Να, να σε καλά ένα Μη μου φανάεσαι εμένα μου, αλλά δεν μπορείς να... Είσαι συγκριτική το... αλλά είμαι και εγώ κριτικό ο καμπουράκης Να μην έδεσαι για να πει να αναστήσουμε το Μάρξ να αρθεί να μην βγήσει oui, oui, oui, oui. ah. αριστερά είχε πολλά θύματα στον εμφύλιο και δεν πρέπει να το παραγνωρίζεις αυτό γλυκέ μου Εντάξει με συγχωρείς καλά και εγώ τα λάθη μου Με όλη την αγάπη σαν Λίγουν πολλά χρόνια στο μέγκα καταλαβαίνεις αμ... Έλα, Να, Να σε καλά Το λέω Δημητράκη μου ξέρω, για. Να σε καλά Γλυκέ Γεια σου, για. Για. Βουλγαροί, Βουλγαροί, βασέλες Όλο το προσκυνάει Να αφιέρωση, επειδή τώρα αλλάξε ανότρομε καρίδε και τρώμε καρίδες, ίδιο αποτέλεσμα έχει πάντα να ξέρει. Το ίδιο αποτέλεσμα έχει, ναι. Και για την τηλεοπτική και για την ραδιοφωνική. Άμα θα βάλει τον πόσο πατακόσταν, ο πατακόσταν ο που έλεγε συνέδριο πακέλα. Έλεγε του ρώτησε είτε φοβάσταν εκείνο το βράδυ. Και έλεγε φούνα έκανε ο λαό, θα πέθουμε, φοβόμασταν." Α το βάλει αυτό και αποτύπω να βάλει τι μαγικέ που λέγει ο ξύπνο, ποια κρίση στο Χατζη λάο. Ποια κρίση. Ο κόσμο έχει βγει, γιατί εμεί συδρόμη, κάνουν υπόλοιπε. Δηλαδή δεν υπάρχει κρίση. Δεν είτε, βλέπετε κανένα διαμαρτυρό δεν βλέπετε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 Θα φεύγαμε. Η αν δεν σα αρέσει ο αποδοχή, τουλάχιστον να πω τον όρο κατανόηση. Για αυτά που κάνει και για τον τρόπο που πολιτεύεται. Ελάτε να βγούμε όλοι μαζί στην υγεία του παιδιού του λαού. Δηλαδή, Είμαστε δηλαδή. οι αδικημένοι, γενιά του εξήντα. δίχω κατοχή και πείνα, χωρίς ρετσίνα. Τα βούτια σου Μαρία. Σκοπιά αγκαρία τα σου Μαρία Σκοπιά τα αγκαρία Εδώ δύο χρόνια από την αντιφασιστική uh, τη νίκη των λαών σήμερα Αν μπορείς την Παρασκευή βάλε εκείνο το ηχητικό με την εξέλιξη των εκλογικών ποσοστών του χιλιευτή Γερμανία Λοιπόν και μάθουμε κάτι από αυτό Το έχουμε ακούσει πολλές φορές αλλά <Το Γερμανία του Μεσοπολέμου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 Δεκαπέντε χιλιάδες και μία Στραβάδιατ απολύομαι Τριαντατρία χρονάκια θητεία στραβάδια απολύομαι Μια ζωή παρουσιάστε Σαν εκπαιδευμένο σκύλος Εγώ δεν θα πάρω άλλο Ευχαριστώ δεν είμαι φίλος Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Το κάγκελα του Τζιμάρα του Πανούστη. Θέλω να το αφιερώσω στι δύο πιο προβατοποιημένε εξέδρε, τη σύρα τέσσερα και τη σύρα 7. Κάγκελα, χάγκελα, χάγκελα παντού. Και τα μυαλά στα χάγκελα του αόρατου εχθρού. Βούλγαροι, βούλγαροι, χανούμισε, βαζέλε, όλο το Φροσκινάει σ' και τα Είμαστε οι αδικημένοι. Γενιά του 60 δίχω, κατοχή και πίνα. Χωρί ρετσίνα τα βούτια σου, Μαρία. Σκοπια καψημία μία καρύα. Τα βούτια σου, Μαρία. Σκοπιά, καψιμή, Δεκαπέντε χιλιάδες και μία στραβάδια απολύομαι